όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Οι ιδρυτής του Μανιχαΐσμου Υπήρξε ο Πέρσης Μάνης, ο οποίος ανετράφηκε και εμορφώθη στην την νότιον Ω Ως των προηγουμένων θρησκειών, ισθάνθη πρώτον ότι οι ιδρυτέ αυτών, ο Ιησούς, ο Ζωροάστρης και ο Βούδας, δεν άφησαν συγγραφάς, ώστε να γνωρίζομεν την γνησίαν αυτών τη δασκαλία. Και δεύτερον, ότι η χριστιανική θρησκεία δεν είχε τότε ισχωρήσει στην Άπο Ανατολήν, ο δε παρσισμός και ο βουδισμός δεν είχαν ισχορίσει προς δις μας. Ο Μάνης εσκέφθη να αναπληρώσει τα σελήψεις αυτάς και να ενώσει Ανατολήν και Δίσιν θρησκευτικός. Ήδη εκ τούτων καταφένονται εσυγκριτιστικές τάσεις αυτού. Περσικός γνωστικισμός μπορεί να χαρακτηριστεί λοιπόν το φαινόμενο. Κατά το τελευταίο έτος, του τη Περσία Αρδασίρ του I, δηλαδή 240-241 μετά Χριστόν, εις 24 ετών, ο Μάνης μετέβη συνδία, όπου με όπου μετεπιτηχίας εκήρυξε τη διδασκαλίαν αυτού. Επί σαπόρ του Πρώτου, 241, ο Μάνης επανήλθε στην Περσία και παρά του νέου βασιλέως εζήτησε και έλαβε την άδεια να κηρύξει τη διδασκαλίαν αυτού εν το Περσικό κράτη. Συνόδευσε μάλιστα τον Σαπόρ εις τας αυτού και έφερε την νέα θρησκεία ει τα κατακτηθέντα εδάφη. Μαθητά αυτού, απέστειλε προ όλα τας διευθύνσει ει διαφόρου χώρα. Η συριακή γλώσσα, ήδη την αρχαία εποχή, επί των Αχεμενιδών, ει την δυναστεία των οποίων έθεσε τέρμα ο Μέγα Αλέξανδρο το 330 π.Χ., είχε καταστεί διεθνή ει το εσωτερικό τη Ασίας. Διαδέτου γνωστικού Βαρδισάνου, ο οποίο έδρασε το δεύτερο τη δεύτερη μεταχρηστών εκατονταετήδο είχε γίνει γλώσσα των ανεπτυγμένων των χωρών εκείνων. Ο Μάνης έγραψε τα συγγραφάς αυτού εις την Συριακήν. δε αυτού μεταφράστηκαν στην την Ιρανικήν, Περσικήν, Ελληνικήν, βραδύτερον δε εις την Κοπτικήν της Άνω Αιγύπτου και την Λατινικήν. Επί Βαράμ του πρώτου ο Μάνης προσέκρουσε εις την αντίδραση των ιερέων της εθνικής περσικής θρησκείας και κατηγορηθεί το 276 μ.Χ. Το δέρμα του πτώματος αφιερέθη, εγεμίστη διαχείρων και ανιρτήθη εις την πύλη της περσικής πρωτεβούσης. Ο Μάνης εθεώρητας άλλας θρησκείας προπαρασκευαστικά στάδια, προδρόμους αυτού των Βούδαν, Ζωροάστριν και Ισούν, εαυτόν δε ως τον υπό Ιησού προαγγελθέντα παράκλητον. Την διδασκαλίαν αυτού, διεμόρφου αναλόγως των λαών ε Ι στου Πέρσα, ανεμίγνυν ονόματα εκ της Ιεράς αυτών βίβλου Αβέστα, ει του Έλληνα, φιλοσοφικά ενία και ει του Χριστιανού, στοιχεία εκ τη καινή διαθήκη. Ο Μάνης ηξίου ότι η διδασκαλία αυτού ικανοποιεί των ορθών λόγων. Η τρίτη εκατονταετή, πλήρη αθλειοτήτων και συμφορών, είχε καταστήσει φλέγον ζήτημα πόθεν το κακόν επί τη γη. Η Εκκλησία ανοίγει την αρχή του κακού, εις στην ελευθέραν θέληση του ανθρώπου εις στην πτώση των πρωτοπλάστων συνεπώς οι γνωστικοί εξήγον αυτό εκ τούτου ότι ο κόσμος ή το δημιούργημα κατωτέρου Θεού προελθόντος εκ του αγαθού Θεού αλλά πώ ήταν δυνατόν εξ αυτού να προκύψει τιού των νόν ο Μάνης συμφώνως προς τον αυστηρόν διαλυσμό της περσική θρησκείας εδέχθη ανεξάρτητων και αυτοτελεί κακών Θεών αν και απέφε το απόλυτον αγαθόν και το απόλυτον κακόν ευρίσκοντο απέναντι αλλήλων, φως και σκότος. Εκ τούτων εξάγων σχετικά συμπεράσματα, υρνήτω την ελευθερανθέληση του ανθρώπου. Αντιθέτως προς τα σορθολογιστικά σταυταστάσεις, ο Μάνης, τα ιδέας αυτού, ενέδεισε με ένδυμα συμβολικής μυθολογίας, εμπνευστήσεις εκ της βαβυλωνιακής μυθολογία. Δι' αυτής, εζήτη να εξηγήσει τα φαινόμενα της φύσεως και να δημιουργήσει φανταστικήν φυσικήν επιστήμη. Η γνωστικοί, εμπνεόμενοι υπό του ελληνικού πνεύματος, εδανίζοντο εν μέτρο εκ των ανατολικών κοσμολογίων. Ο Μάνης, ως γνήσιος ασιάτης, επέτρεπεν εις την φαντασίαν αυτού τολμηροτάτας πτήσης. Όπως ενίσχυσε τον διαλυσμόν, ούτως ενίσχυσεν όσοι το επόμενον και τα παράγωγα αυτού, τον Δι' αυτόν ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ήτο ο Άρχον του σκοτού. Δεν είχε Εκκλησίας, Ιεροτελεστίας, Εικόνας, Άγια Λείψανα, Αγίους. Μόνη λατρεία, η ιδιωτική προσευχή. Μόνη εορτή και η μέρα συναθρήσεως, η εορτή του βίματος. προσκύνησης της καθέδρας του Μάνιτος κατά την επέτειον του θανάτου αυτού των Μάρτιων. Η εορτή του Πάσχα δεν είναι το υποχρεωτική. Οι Μ και τελείους ή εκλεκτούς, οι οποίοι είχαν ιδιαίτερα συναθρήσεις με περιεχόμενων μυστικών και άγνωστων εις εμάς. Δια τούτο δεν είναι βέβαιον αν εν αυτές, ετελούντο δύο μυστήρια, το βάπτισμα διελέου και η θεία ευχαριστία μόνον διάρτου. Εκ των τελείων, διεκρίνε το τμήμα υποδιερούμενον εις τρεις τάξεις, εις τα ο Αυγουστίνος έδιδε ονόματα της διοργανώσε Επίσκοποι Πρεσβύτεροι. Ο Μανιχαϊσμός διεδόθη κυρίως... προς Ανατολάς της Περσία μέχρι της Κίνας... αλλά και προς Δυσμάς εις την Μικρά Νασία... Συρία, Παλαιστίνην, Αίγυπτον, Βόρειον Αφρικίν, Ιταλίαν, Ισπανίαν και Νότιον Γαλλίαν. Απέκτα οπαδούς, κυρίως μεταξύ των γνωστικών και των εθνικών... μάλιστα των μεμοιημένων εις τα μυστήρια του Μήθρα. Μόνον εν τη ανατολική Συρία, όπου ο Μανιχαϊσμός έβρε περιβάλλον όμοιων προς τη σκητήδος αυτού της Βαβυλωνίας ή τη πληθυσμόν συγγενή και ομόγλωσσον, μόνον εκεί κατέστη θρησκεία του πλήθους. Συνήθω εστρατολόγοι τους οπαδούς εκ των ανωτέρων τάξεων, εξ επιφανών γυναικών ευγενών συγκλητικών. Πρώτος ο Εθνικός Αυτοκράτορ Διοκλητιανός, το 296, κατεδίωξε τους Μανιχαίους εις τους τελείους θάνατος διαπηράς, εις τους κατηχουμένους θάνατος διαξύφους. Η διετής περίπου βασιλεία του Ιουλιανού και η ακολουθήσασα είκοσα αιτία, δηλαδή από το 361 έως το 381, υπήρξε περίοδος ακμής αυτών. Εν τούτης, ο Μέγας Θεοδόσιος και άλλοι αυτοκράτορες κατεδίωξαν εκ νέου αυτούς. Κατά το πρώτο νήμιση της Εβδόμης εκατά το αιτηρίδος ανεζωογονήθη ο μανιχαϊ Επί Ιουστίνου και Ιουστινιανού το 529 έφερον το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. <Τι> and heroes don't fly sometimes they cry times are changing Μόνο οι Αιγύπτιοι μπορούν να βεβαιώσουν πως 9.000 χρόνια πριν από το Σόλωνα συγκρούστηκαν δύο δυνάμεις η Αθήνα και η Ατλαντίδα. Η Ατλαντίδα υπερτερούσε στον αριθμό των στρατιωτών στην αυτική δύναμη και στην αυτοκρατορική βούληση. Η Αθήνα υπερήχε ως προς το εξαιρετικό συνταγμά τη και την αξία των 20.000 οπλητών της. Η Αθήνα υπήρξε μια τεράστια ακρόπολη που περιγράφεται λεπτομερώς στον Κριτία και που εκτινόταν από τον Κορινθιακό κόλπο μέχρι τα εδάφη του ρωπου Η Αθήνα είναι ένας χώρος. Η πόλη αυτή είναι τόσο μοναδική όσο αυτό είναι δυνατό, τόσο επίγεια όσο είναι αναμενόμενο. Δεν διαθέτει λιμένες, ούτε φυσικά ναυτικό. Διαφέρει από την Αθήνα που γνωρίζει ο Πλάτων, η οποία μοιάζει με σκέλεθρο άρρωστο κορμιού. Στο κέντρο τη Ακρόπολης, γύρω από το ιερό των ιδρυτών Θεών τη Αθηνά και του Ιφέστου, που ενσαρκώνουν τον έρωτα τη τέχνη και εκείνων τη σοφία, με άλλα λόγια τη φιλοσοφία, υπάρχουν οι κοινέ κατοικίε, οι στρατώνε των φυλάκων. Τεχνίτες και αγρότε κατοικούν τι γύρο περιοχέ. Ένα μόνο σαν τον περίβολο ενό κήπου σπιτιού. Ένας μόνο αριθμός πλήν της μονάδα. Αυτός των πολεμιστών, ανδρών και γυναικών που πρέπει να τον διατηρούν γύρω στις 20.000. Μία μόνο πηγή που η παροχή τη παραμένει αστήρευτη. Γερνούσαν εκεί και κληροδοτούσαν το χώρο και τους θεσμούς στις επόμενες γενιές δίχως να αλλάζει κάτι. Από εκεί κυβερνούσαν δίκαια τη γη του και ολόκληρη την Ελλάδα. Η πρωτόγωνη Αθήνα είναι εκτός ιστορίας. Η Ατλαντίδα είναι αντίθετα ο ιστορία όπως φαινομενικά την εννοεί ο Πλάτων, δηλαδή ο κόσμος της γνήσιας ετερότητας. Η περιγραφή της διαγράφεται στον Τίμεο και σκιαγραφείται με κάποια φροντίδα για τις λεπτομέρειες στον Κριτία. Η ιστορία της Ατλαντίδα βλέπει την ετερότητα να αναπτύσσεται ελεύθερα. Στον Τίμεο συλλαμβάνουμε μια Ατλαντίδα, νησί, μεγαλύτερο από τη Λιβύη και την Ασία μαζί, κειμένη πέρα από τις Ηράκλειες στήλε, στον αληθινό ωκεανό. Και όχι στο έλο των Βατράχων, για το οποίο μιλάω, ο Φέδων και που το ονομάζουμε Μεσόγειο. Ο Ποσειδών, αρχικά, έχει μετατρέψει το νησί αυτό σε οχυρό. Κατασκεύασε ολόγυρα, επάλυλε κυκλικέ ζώνε από στεριά και θάλασσα. Άλλε μικρότερε και άλλε μεγαλύτερε, δύο χερσαίε και τρει θαλάσσιε, σαν να τι είχε επεξεργαστεί με τόρνο, ώστε να είναι απροσπέλαστο στου ανθρώπου. Γιατί τότε ούτε πλοία υπήρχαν, ούτε ταξίδια δια Αμέσω όμω, επέρχεται η διαδικότητα. Μία πηγή στην Αθήνα, δύο στην Ατλαντίδα. Η μία με θερμό νερό και η άλλη με ψυχρό. Είμαστε στον κόσμο των αντιθέσεων. Στον Ποσειδώνα η Κλητό χάρισε πέντε ζεύγη δίδυμων αρσενικών, που τα ανέθρεψε ο Θεός. Κάθε ζευγάρι έχει ωστόσο έναν πρωτότοκο και έναν δευτερότοκο. Ο πρωτότοκος όλων ονομάζεται Άτλαντας, από που προέρχεται το όνομα του νησιού και αυτό της θάλασσας, του Ατλαντικού ωκεανού. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιο βαθύς γνώστης τη προφορική διδασκαλία του Πλάτωνα για να διαπιστώσει ότι είμαστε σε αυτό που ο Αριστοτέλης ονόμασε αργότερα η αόριστο διάδα του μεγάλου και του μικρού. Δεν υπάρχει εξάλλου αμφιβολία πω η ετερότητα έχει σχέση με την εργασία. Τα έργα στα οποία αφοσιώνονται οι δέκα βασιλικέ δυναστείε, που κατάγονται από τα πέντε ζεύγια των διδήμων του Ποσειδόνο και τη Κλητού, διασφαλίζουν την επικοινωνία του κεντρικού νησιού με την εξωτερική θάλασσα. Οι βασιλιάδε κατασκευάζουν συγχρόνως διόρυγες και γέφυρε, που έρουν την αρχική απομόνωση του νησιού τη Κλητού. Οι βασιλιάδες συγκεντρώνονταν κάθε πέντε ή κάθε έξι χρόνια διαδοχικά, γιατί έδιναν την ίδια αξία τόσο στου μονού όσο και στου ζυγούς αριθμού. Ενώ, σύμφωνα με την πιθαγόρια παράδοση που ακολουθεί εδώ ο Πλάτων, το περιττό προσυδειάζει στο καλό και το άρτιο στο κακό. Η πρόοδο, ή τουλάχιστον η μεταβολή, εισάγεται επίση στην τέχνη. Κάθε βασιλιάς που έπαιρνε τα βασιλικά ανάκτορα από το προηγούμενο τα κοσμούσε με νέα στολίδια, παρόλο που ήταν στολισμένα είδε και προσπαθούσε όσο μπορούσε να φανεί ανώτερος από τον προκατοχό του ώστε με την ολοκλήρωσή τους τα ανάκτορα να προκαλούν το θαυμασμό χάρη στο μεγαλείο και στην ομορφιά τους. Υπάρχουν επίσης πέντε περίβολοι που αντιστοιχούν στα πέντε ζευγαριαδιδήμων κλπ. κλπ. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν τη βασική μου υπόθεση. Ο πόλεμος της Αθήνας εναντίον της Ατλαντίδος είναι ο πόλεμος της Αθήνας όπως ο Πλάτων θα ήθελε να ήταν της επωνομαζομένης πρωτόγονης Αθήνας, της μυθικής εν τέλει, εναντίον της κατακτητικής Αθήνας όπως συγκροτήθηκε μετά τους μυθικού πολέμους βασιζόμενη στον πολεμικό τη στόλο. Είναι ο πόλεμος μιας μυθικής, μοναρχικής Αθήνας εναντίον της Αθήνας της Δημοκρατίας. <Τι> «Πτυχία για την αγορά χαλκού» Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Ποροπούλης.